για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Ανακάλυψα πως δεν υπάρχει επανάληψη και το επαλήθευσα επαναλαμβάνοντάς το με όλους τους πιθανούς τρόπους. Σε έναν η επανάληψη. Εκεί προ την Νέάπολη καλά δεν ξέρω που. Ησμένω στη ανόνημων αγνώστου ατραπού: ψούτω είκοσε βαγεί: Βοσμό τη Αφροδίτη, και εκεί πολλού σεμάζε το άτακτο παιδί τη. Κυρίε το και δέσπινε τη Αριστοκρατεία: Προσύρχοντο ή στο βομών. Δια πολλάς αιτίες Ημένη γιατί ο άνδρας της Ετράβηξε κανόνι Και τα φουστάνια της λυζιέ Δεν είχε να πληρώνει δε γιατί ο άνδρας της Δεν είτο μαλακός Και δύστροπο εφαίνετο Και ο λίγοντη κακό, Και ενώ αυτή των σύζυγων Καθόλου ευχαρίστη Από το ξύλον το πολύ Της άλλαζε την πίστη Ιδε γιατί ο άνδρας της Ουδάπαξ του Δεν έμενε τουλάχιστον ο άθλιος κατοίκων ή δε γιατί ο άνδρας της Δεν ήταν ικανό να εκτελεί Το ιερόν συζυγικόν καθήκον Αυτή γιατί ο άνδρας της Της είχε κάμει ντέφη Την πρίκα της, τη μετρητή Στη στράπουλα στον τζόγο Εκείνη από έρωτα Η άλλη από κέφι Και τέλος πάντων κάθε μια Είχε και κάποιο λόγο Και πάμπολοι προσήρχονται εκεί Εκ τον εν τέλει διαπρεπή Και πίσημα τη πολιτείας μέλη Υπότε με παράσημα ταινίας και τιμάς. Θα είχουν βέβαια κι αυτοί ευλόγους αφορμάς. Ο οποίος έρος αληθός και η δονή οποία. Γυναίκες ήρχοντο το πολλέ με μαύρα προσωπία. Πολλάκεις δε συνέβαινε ο σύζυγο να έβρει την προσφυλή του σύζυγων χωρίς να το εξέβρει κι στην γλυκή αν σιωπήν αιθούσι σκοτεινής αιγεύοντο αμφότεροι Αρή του ηδονείς. Αυτά και άλλα έλεγαν, εγλώσσε των φλοιάρων, μα όλα ήσαν ψέματα και των κακότων φλάρων. Εγώ δεν είδα τίποτα από αυτά εμπρός μου και ακραδάντος πέπιθα εις την τιμήν του κόσμου. Πιστεύω στην αχνότητα της κάθε κοινωνίας, πως είναι όλοι άγρυπνοι της παρθενίας. Ουδέ το αίμα κανενός ετέρψης εκμίζουν, και όσοι άλλο τέζησαν και όσοι τώρα ζουν, πιστεύω με τα τυφλής και παραφόρου, πως όλοι εξυλίψεως εφήτρωσαν ασπόρου. Εδώ, λοιπόν, όσοι έλεγε ο κόσμος, ένα βράδυ έσταθει άμαξα κομψή με και μόνο νήπον, ενώ βαθύ τα σύμπαντα έσκέπαζε σκοτάδι κι ενώ τα ορολόγια μεσάνυχτα εκτύπων. Κίδου, χωρίς να βγάλει γρή κατήλθε ήλθε της κάποιο Κάποιος ο σαν μεσόκοπος Και ο λίγων και κυφός Ανήκων, όπως έλεγαν Ίστας μεγάλας τάξης Αλλά Ιδέτε τον καλά Αν και δεν είναι φως Τον ίνο το Τον ίνο το να canto το repertore tonino carottone tonino carottone chi την di fanlona το Προσπάθησα να σκεφτώ κάποιο θέμα το οποίο να έχει πάλι κάποια έμεση στο σχέση με το τριώδιο, το οποίο τώρα διανύουμε. Και βέβαια το πιο απλό θέμα, παρεμφερές και προς τη μεταμφίεση, είναι η μάσκα καθεαυτήν αυτήν υπό την πλέον ευτελή μορφή της. Ενώ ότι όπως λέγαμε ξανά, διότι φαίνεται ότι συζητάμε τριγυρίζοντας το ίδιο εντελή θέμα, σε συνθήκες πλήρους εμπορευματοποίησης του καλλιτεχνικού προϊόντος υπάρχει ένα παράπλευρο προϊόν, όπως λέμε παράπλευρη απώλεια που όμως τελικά μετακινείται στο προσκήνιο και κυριαρχείο στο κατεξοχήν προϊόν και αυτό είναι το ίδιο το δημόσιο πρόσωπο του καλλιτέχνη το οποίο κάποια στιγμή αποκτά δική του υπόσταση, αποσπάται από τον ίδιο και τον θέτει στην υπηρεσία του Τώρα πλέον το δημόσιο πρόσωπο είναι αυτό το οποίο διεκδικεί τον δημόσιο χώρο και φαίνεται ότι έχει τη δική του δυναμική, δυσδιάστατη και πλήρως υποταγμένη στις νόρμες της παραγωγής εμπορεύματο. Αυτό λοιπόν το πανηγύρι με τις άδειε μάσκες παρουσιάζει μεγάλα περιθώρια νόθευσης όχι πια του καλλιτεχνικού προϊόντος αλλά άλλων συναφών προς την καλλιτεχνική παραγωγή δραστηριοτήτων οι οποίε όμως είναι ουσιώδης και καμιά φορά πιο ουσιώδης και από την ίδια την καλλιτεχνική παραγωγή. Έτσι, ένα πράγμα που νοθεύεται μέσω αυτή της διαστροφής του δημοσίου προσώπου είναι η παλιά καλή λειτουργία του διανοούμενου. Υποτίθεται πως τη λέξη διανοούμενος την έθεσε σε χρήση ο τύπος της εποχής του Ζολά προσπαθώντας να χαρακτηρίσει το Ζολά πρώτα και επίτα τους ανθρώπους σαν και εκείνον που παρενέβησαν δημοσίως ως πολίτες καταρχήν στην υπόθεση ντρέφους. Όμως αφήνες στιγμής τέθησε η λειτουργία ο όρος μπορούμε όπως κάνουμε με όλους τους όρους να κάνουμε και μία αναγωγή στο παρελθόν και να... Ανακαλύψουμε το ρόλο του διανοουμένου και σε παλιότερους. Μάλιστα, για τα δικά μου γούστα εμβληματικός διανοούμενος παραμένει ο Σπινόζα, αλλά υπάρχει μια μεγάλη γκάμα έτσι ώστε εξίσου εμβληματικός θα μπορούσε να ήταν ο Παζολίνη -φερπίνου. Θέλω να πω ότι μπορεί να, η γκάμα να κινείται από το απολύτως έλογο μέχρι το αστάθμητο ή το ποιητικό, Χωρί να αλλάζει η ουσιώδη λειτουργία του διανοούμενου. Την οποία συνόψεσε υποδειγματικά ο Σάρτρ με την απλούστερη δυνατή φράση. Διανοούμενο εν τέλει είναι κάποιο που φυτρώνει και που δεν τον σπέρνουν. Κάποιο δηλαδή, ο οποίος πλαγιοκοπεί ένα σύστημα αυτονοήτων, διεκδικώντα το δικαίωμά του να υφίσταται συνολικά. Διεκδικώντα δηλαδή την συγκεκριμένη τέχνη του ω μορφή καλλιέργεια και επομένω και ω μορφή αγωγή του πολιτικού όντω και επομένως καθόλου διαχωρισμένη από αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Όχι να το κάνει αφιψηλού, όχι να παρεμβαίνει ως έγκυρος και επώνυμος κατά λένε τώρα, αλλά να παρεμβαίνει αναλαμβάνοντας μια ευθύνη μάλλον παρά διεκδικώντας ένα προνόμιο. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη να διατυπώσει αυτό τον οποίο η ίδια η δουλειά του τον έχει υποχρεώσει να κατανοήσει βαθύτερα. Και κατά αυτόν τον τρόπο συντηρεί, ανοιχτή τη δίωδο ανάμεσα σε εκείνον και σε οποιονδήποτε άλλον. Στην ουσία δηλαδή αναλαμβάνει έναν παιδευτικό ρόλο, όχι επειδή άλλη είναι κατώτερη και έχει να τους μάθει κάτι, αλλά επειδή δεν μπορεί να διεκδικεί την ίδια του τη δουλειά, αν δεν ανασυστήσει και την παιδαγωγική άλλο την άβρα καλλιέργειας γύρω της. Επειδή εν τέλει, δεν μπορεί να υφίσταται ως καλλιτέχνης παρά μόνο να υφίσταται και ως πολίτη. Όμως τώρα αυτό έχει πλέον οριστικά και σε βαθμό γελιογράφησης νοθευτή. Παρακολουθούμε πράγματι όλο ένα συγνώτερα ότι στα πάνελ τα οποία όπως γνωρίζουμε συγκεντρώνουν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα επωνύμων κάθε φορά με την ίδια εμβρίθεια με την οποία παλαιότερα οι επιστήμονες συγκέντρωναν δείγματα Ινδικών χειριδίων για τα πειράματα, παρευρίσκεται και ένας διαινούμενος, ένας άνθρωπος του πνεύματος, ένας καλλιτέχνη ο οποίος καλείται βεβαίως, σύμφωνα με τον κυρίαρχο μύθο, να καταθέσει κάτι λίγο παραλυρηματικό, λίγο αποκλίνων, πολύ ευαίσθητο φυσικά, να πει μια άποψη βρε αδερφέ, λίγο παράξενη, λίγο περιπτώση κατάλληλη να καρικέψει τον στιβαρό και σκληρό λόγο... τον οποίο εκφέρουν οι αρμόδιοι. Αναλαμβάνει δηλαδή με κάποιο τρόπο το ρόλο του τρελού του βασιλιά... ταυτοχρόνως όμως διασύρει το ρόλο τον οποίο θα έπρεπε να έχει. Το ρόλο του διανοούμενου. Και γιατί. Επειδή η εμπορευματοποίηση του δημόσιου πρόσωπου... για την οποία λέγαμε στην αρχή... τον έχει εξωθήσει να μεταφέρεται εκεί όπως μεταφέρουμε τα εμπορεύματα... Τον ακουμπάνε και κάνει τη δουλειά που αναλογεί στο barcode του. Τη δουλειά που αναλογεί σε αυτό το συγκεκριμένο προϊόν. Και η δουλειά του είναι η αντίστροφη της πραγματικής. Δεν είναι πια να φυτρώνει εκεί που δεν τον σπέρνουν, αλλά να φυτρώνει εκεί ακριβώς που τον έσπειραν και να ανθίζει κατά τον πλέον ορθοκανονικό τρόπο. Φυσικά, την ταμπέλα την κρατάει. Την προσωμείωση του ρόλου την κρατάει. Την διεκδίκηση του δημοσίου χώρου την ασκή, με αποτέλεσμα κλέβει μια παράσταση στην οποία δεν προβλεπόταν να παίξει. Και επειδή υποτίθεται ότι στο κάστ ο ρόλος του ήταν να πλαγιοκοπήσει, ο ρόλος του ήταν να ανατρέψει ένα σύστημα αυτονοήτων, με το που το επικυρώνει και βάζει φαρδιά πλατιά την λαμπερή γκλάμορους υπογραφή του, καταφέρνει όχι απλώς να είναι πιο κοινότοπο από τον κάθε κοινότοπο γύρω του, αλλά και να εμφανίσει την απόλυτη κοινοτοπία ως το άκρο νάωτον της αμφισβήτησης και της πλαϊκιοκόπησης. Αυτό έχει πάρει πλέον επιδημική μορφή, επειδή φαίνεται ότι στους αντίποδες της αληθινής λειτουργίας της, στην τέχνη ανατίθεται πια ένας ευρύτερος ρόλος. Επειδή υποτίθεται ότι εκπροσωπεί την αλαφράδα και την απόκληση, φαίνεται ότι έχει ένα προνομιακό ρόλο στο να εκπροσωπήσει τον αφρό των ημερών. Εξού και, η αιχμή του δόρατος που ονομάζεται lifestyle, είναι πλέον ένα τέλειο μείγμα, όπου λίγη τέχνη, μία μικρή αναφορά στην ποιήση, ή στα σγραφά τώρα τελευταία, διότι παίζει και η νοορθοδοξία, μία ελαφρά ανάταση, η οποία ανακατόνει και λίγο βίντγεν με μες τις είναι απολύτως αναγκαία, ώστε το παιχνίδι να αισθητικοποιηθεί, να εμφανιστεί εκτός από αναγκαίο και χαριτωμένο να μας παρηγορήσει και όσον αφορά το σκέλος στο οποίο θα αναζητούσαμε κάποια ομορφιά μέσα στον απόλυτο ψευδόκοσμο. Η αισθητικοποίηση, το στόλισμα της βαριάς κεντρικής κοινοτοπία, η αναπαράσταση του τρόμου και της καταστολής και της αποβλάκωσης σαν να είναι οι χαριτωμένε πυρουέτες του καθημεραν βίου προϋποθέτουν προφανώς πέραν ενός ελλείμματος αυτοσυνειδησίας και μια μορφή πόρωση, πράγμα που μπορώ να το περιγράψω καλύτερα εξ Να θυμίσω ότι ένας άνθρωπος που σκλήρινε υπερβολικά τη στάση του προ την αντίθετη κατεύθυνση, τρομοκρατημένο από αυτό που τότε από τη συλλήβδινη επιστράτευση των διανοούμενων. ο Μπρέχτ έχει γράψει ένα πείμα από αυτά τα διδακτικά και όχι πολύ αποτελεσματικά ως πείματα στο οποίο έλεγε ότι θα ήθελε πολύ κι αυτός όπως αρμόζει στο λυρικό είδος του να τραγουδίσει για την κερασιά που ανθίζει αλλά ντρέπεται να το κάνει ντρέπεται γιατί την ίδια ώρα γίνεται σφαγή βέβαια η κερασία δεν ανθίζει πλέον, γιατί η σφαγή επεκτάθηκε ως εκεί. Αλλά δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα. Είναι η ντροπή καθε αυτή. Ένας μικρός ενδιασμός. Το βλέπεις. Υποτίθεται πως είναι η δουλειά σου να το βλέπεις. Υποτίθεται πως αυτό πουλά, Την παρόξυνση της ευαισθησίας. Και το άνοιγμα της διόδου, από την οποία η ευαισθησία περνάει στη γλώσσα και μορφοποιείται. Και έτσι γίνεται κοινωνίσιμη. Και αφορά κι άλλους. Μα όταν βγαίνεις στο παζάρι πουλώντας αυτό το προϊόν, είναι δυνατόν να το σκαρτεύει τόσο ώστε να είσαι και ευχαριστημένος που κάνεις τον καραγκιόζη μέσα στο γενικό πανηγύρι της νόθευσης. Είναι δυνατόν να πιστέψεις ότι με αυτόν τον τρόπο ανατροφοδοτεί τη δουλειά σου, τις προσφέρεις έγλι, ακροατές, αναγνώστες ή οτιδήποτε δεν προϋποθέτει ένα βαθμό πόρωση που ματέως θα τον ψάγναμε στους διευθυντές πολιεθνικών, αυτοί τουλάχιστον ουδέποτε ισχυρίστηκαν πως πουλάνε ευαισθησία. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.